<σίλω> που το Αυτά έβλεπε ο Πούπουρα και ξεσηκώθηκε. Και αυτό σημαίνει κάποιο να δουλέψει και δωρεάν. Το, αυτό, δηλαδή αυτή τη δουλειά, συγγνώμη, αυτό που λέει τώρα ο Θήμιος έχει δίκιο, να πληρώνουμε. Αυτή δουλειά δεν θα ήθελε να, να πληρώνει, να την κάνει. Να είσαι δίπλα στο Μητσοτάκι να τον πληρώνει τον Πούπου <σίλω> και να του λε μαλακίε. <σίλω> <σίλω> πληρώνεται όμω, πληρώνεται. Είναι αυτή η δουλειά που θες να πληρώνετε. δεν πληρώνεται αυτή τη δουλειά. <σίλω> όχι, όχι, όχι. όχι. Και να πληρώνε, φίλε. Να πληρώνει για αυτή τη δουλειά. Αυτή η δουλειά αξίζει να πληρώνει. Να είναι το. Α, ναι, έτσι, ναι. Να, αυτό λέω. Δηλαδή αυτή τη δουλειά, αυτό λέει τώρα ο Θήμιος Ότι νε, το εξελίσσουμε, ξέρω εγώ. Δεν χρειάζεται ούτε να πληρώνε, ούτε τίποτα. Μπορεί να πληρώνει κιόλα. Και λέω πολύ σωστά τα λέει ο Θήμιος Αυτή η δουλειά που σου έλεγα να σκουτά στο μπιτσοτάκι του λες Τι μαλακίε λε. Α το μπάντζι τζάμπι. Α το Αξίζει να πληρώνει να την κάνει. Πάντω καταλήγουμε ότι η βλακεία και ο πόμπουρα είναι ατελείωτη η βλακεία και ο μπούπουρας είναι συνώνυμα θα λέγαω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 Δεν καταλαβαίνω το πρόβλημα σου με τις λατέρνες. Κανένα. Πάσχα πέρασε, πρωτομαγιά πέρασε, εκεί είσαι. Έλα, εντάξει, πλάκα σου κάνω. Λοιπόν, άκουσε με θέσει αλήθεια, συμπάσχολο, όλε τι σαρικέ εκπομπέ, δηλαδή τέτοιο τσίκο κυβέρνηση, τέτοια νούμερα. Ποιε Α... είναι όλε τι σαρικέ εκπομπέ. Α πούμε παράδειγμα, θα σου χάρη εσεί, ο λαζόπλο διάφοροι άλλοι. Δηλαδή δε... τι να γράψετε, αυτοί τι έχουν ξεπεράσει, τι να πείτε. Τέτοια νούμερα δεν υπάρχουν. Ε. Δεν έχει, δεν έχει <laughs> τίποτα. Εμεί δεν ριζόμαστε ατάκε του Φαντάσου, για να γεμίσουμε τα προγραμματά μα. Ακριβώ, εκεί αυτό ήθελα εδώ. Το πήραζε αυτό το ζώα μου. Ε, είσαι... Α, το να βάλω πίσω. <laughs> Γλασσοκοπάνη. Όχι, μην το βάλεις πίσω. Σωστό μα, παιδί μου, το πήρα. Είσαι μια πρόσφυγη, εσύ είσαι μια πρόσφυγη. Ελίγο. Λοιπόν, σε φιλόπορ. Σε φιλόπορ σω ανέστηκα τα αρχήν τα άμα Όχι. Αναστήθηκε. Λέγε μωρή, τι θε. Για σε ξυπνάδε, δεκαετία του 90. Άι, μωρέ, Βλάκα. μπλάκα. Λοιπόν. Τηλεφωνώ ah. εκ μέρου. Είμαι βασικά τουρισμό. Εργάζομαι στον τουρισμό. Γεια σου, τουρισμέ, Τα φιλιά μου στον υπέροχο τουρισμό. Μ' αρέσει. Λοιπόν, ενημέρωσε λίγο. Μάλλον πήρα να ακουστώ, πήρα να πω ότι είμαστε απλήρωτοι από το Νοέμβριο. Είμαστε τελείω στο έλεο. Εντάξει. Είστε ε, απλήρωτοι, μήπως... μισό Καταρχά, μπορεί να αξίζετε να είστε απλήρωτη, Ένα αυτό. Δεύτερο, mm -hmm. Δε τι ευκαιρίε. Ευχή... Που παρουσιάζονται με το να δουλεύει τσάμπα. Τα λέει ο Πούμπουρα. Γιατί εκείνη η εταιρεία που θα πάει και δουλεύει δωρεάν, όταν χρειαστεί άνθρωπο, ποιο θα επιλέξει πρώτο. Εσένα ο οποίο και ή αυτό που θα βρει από την Αγγελία. Για σκεφτείτε το λίγο. Διευρύνεται το κύκλο σου. Κάτι. Έχει νόου χάου. Θα σε προτιμήσουν σε περίπτωση που χρειαστεί κάποιον. Έχει απόλυτο δίκαιο. Λοιπόν, μπορώ όμω να πω κάτι. Τα... Δεν θα συνεχίζουν να σε εκμεταλλεύονται για πάντα. Όχι. Επειδή του βολεύει. Επειδή, λοιπόν. Τους βολεύει λοιπόν. Επειδή δεν θέλουμε πλέον να του βολεύει. Oh. Βαρεθήκαμε να του βολεύει. Ναι. Να σκεφτούν την πιθανότητα. Ότι δεν θα βγούμε καν για δουλειά. Και α μην του φέρνουν του τουρίστε στα παππάρια μα. Μωρεί οι τουρίστε φέρνουν λεφτά, τα λέει η βούλτεψη. Ο τουρίστα δεν είναι απλό τουρίστα. Ο τουρίστα είναι αυτό που φέρνει χρήματα στη χώρα. Οι Έλληνε τι κάνουν. Ποια είναι αυτοί? αυτή, Ποια είναι αυτή. Το μαλλί, το μαλλί πώ είναι. Ε, το μπλε, το ηλεκτρικ, το. Όχι, αυτή είναι η παγόνη. Άψη μου. Η βούλτεψη δεν έχει αξιωθεί για τέτοιο μαλλί. Καλά, τώρα θα σου λέω για τη βούλτεψη κάτι, αλλά Κρίλη. να σεβαστώ ότι έχω κοινωνήσει προχθέ. Ακοινώνει όλα σε, δεν είσαι καμιακοινώνητη. Δεν είμαι καμιακοινώνητη, όχι. Πήγα, πήγα από μακριά όμω. Τέλο Μα, πάντων, πήλετε. λοιπόν μην κάνετε ζημιά στον τουρισμό, θα σα πάρει και θα σα σηκώσει. Λοιπόν, εσένα αγαπάω, δεν ξέρω γιατί. Θα αρχίσει ο Άδωνη να, να κρεμάει τι κοιλότητε του από τα σύρματα τη ΔΕΗ, να θα κρεμαστεί από εκεί. Τα πυργκάκια να μην κρεμάθει, γιατί θα ζηλέψουμε λοιπόν. και θα παίζουμε σπεντόνα. Ωραίο, βέβαια, για παιχνίδια χωρί σύνορα δεν είναι άσχημα.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 Καλά. Μπορεί, μπορεί, μπορεί, να με Τι πατάω για παιδί κάλτσα, για ρου... το πόλεμο τι είναι, το τρία. Δεν πατάς τίποτα, είσαι τουρίστας. Oh. Oh, yes, yes! I'm coming to see the rocket war! Oh, yes. Rocket, όχι, oh, rocket. Oh, rocket. Yeah. <laughs> the <laughs> rocket, the rocket war. Σκέψου πόσο μεγάλε είναι οι αισθήνε του για τους 10.000 νεκρούς που φοβούνται ακόμα και αυτή τη δικαιοσύνη, την ελληνική δικαιοσύνη που ξέρουμε όλοι πόσο για τον πούσο b... είναι. Μην μιλάτε έτσι. Γιατί. Έτσι, ξέρω γιατί ήταν Δεν με ενδιαφέρει. Λέω, εντάξει, ενημερώνω. Εντάξει. Ενημερώνω εντάξει. ότι πέρασε το Πάσχα. Όχι, ο Γεωργάκης πως σε λέγε, για πριν, εγώ λέω για μετά. Σας ενημερώνω λοιπόν ότι έρχεται το Πάσχα. Εμείς ενημερώνουμε ότι πέρασε. Ότι εντάξει. πέρασε. Άντε, γεια. γεια. Πες ότι έχεις beach bar apostolic mou στη Μύκονο. Μύκονος. Τηᓲγουνε από πέρυσι, το καλοκαίρι 500 μοε, Όχι καΐρ, μοε, Αχ. Δεν θα κοιτάξει να Kartaris. Ε, fetos. Como ντρέπομαι. Ντρέπομαι να μου mo Εντάξει. Τέλος πάντων. Απλά λέω το προϊόν μπορεί να είναι καλό, λέμε τώρα. Αλλά λέμε, άμα σου έχουνε μείνει, πρέπει να ξεσκαρτάρεις. Γιατί τους πήραξε η λέξη. Αλλά ξέρουν την αγορά, δεν body body Ωραία. Ωραία. Ωραία. Να γύριξε στο κάρισμα της Εγώ λέω Πείναν ή πίνα. Έχει τάσει στο τέλο. Όχι. Είναι τι υπόσχεται. Πίνα. <laughs> Εκτό και αν είναι νέα διατροφικό πρόγραμμα. ιοθέτηση το την πίνα. Την πίνα, ιοθέτηση την πίνακα. Α πούμε. Για πίνα, το οποίο σκέψει το για καλοκαίρι. Αυτό. Είναι βολικό. Έχει γίνει σαν κλεμπότσα από την καρατίνα. Με... αυτό Πέρασε και το πάσκα. Πέρασε και, και το πάσκα, πήγε το τσουρέκηγόνα. ιοιοθέτσε κι εσύ την πίνα. Ξέρω μη τσουτάκι. Κοίταξε, μπορεί να είναι πείνα, μπορεί να είναι και πείνα. Έτσι. Σε λέει θα πά, θα δουλεύει και θα παίρνει πίνατ Έτσι. Αλλά θέλετε, πάλι το προφητικός το βγαίνω εγώ, Χωρίς να θέλω πάλι. να βλογάω τα γένια μου, το μουστάκι αυτό το πει, ξέρει, Χωρίς <σχερ> να το θέλω το να φύλλο. το βλογάω, εγώ δεν είχα πει στη φάρσα, ε, Με είπε σε μένα πίνατ, Ωρε φίλε, π, το είχα ξεχάσει εγώ αυτό. Κι εγώ τώρα <σχερ> το θυμάμαι. Βάλε μου τότε την Παρασκευή. Θα το βάλω. Ποια φάρσα ήταν, θυμάσαι, Όχι. Ούτε εγώ. Καλά θα πάει. Neh? Are you sky television? Yes. Listen, I'm just phoning up, I'm, I'm watching you live at the moment. But... Pardon, I cannot understand your preference. Well is anybody who speaks English? Uh where are you calling from? Athens. Athens και μιλάτε την επίσημη την ελληνική ε? I can't hear what Where, where exactly Negri. Why? I didn't hear Fokionos Negri το είπατε Yes Negri. Fokion... 아, Ωραία Για πείτε μου λίγο I don't speak Greek You know ψηρί. I know theory, yes what about it Wait a I'll put you through Ελλάδα εδώ Τι πάει να πει η Ελλάδα εδώ Ένας εγγλές τους βγήκε στο τηλέφωνο, δεν καταλάβαινα Ναι, είστε η τηλεόρας του Sky Ναι, ποιον θέλετε Δεν μιλάτε αγγλικά, καλά δε. Όχι γιατί και εδώ όπως και στο δημόσιο είναι άλλα τα κριτήρια για να πάρουμε θέση Δηλαδή μιλάγαμε αγγλικά, αλλά είχαμε ροκολαράκι ξέρω εγώ Καταλάβατε Τι πράγμα Λέω τα κριτήρια για να προσληφθούμε ήταν άλλα εδώ Σαν τον ΑΣΕΠ Ε, ναι, μπορώ να μου δες το Ξέρετε. Δεν... Το όνομά σας θέλει να μου δώσετε λίγο, σα παρακαλώ. Δεν είμαι χριστιανός, δεν έχω βαυθιστεί. Ε, το όνομά σας θα μου δώσετε λίγο. Χρησιμοποιώ τον Τζέσικα. Δεν είναι χριστιανικό όμω. το λέω. Πας oh, καλά άνθρωπο μου. Ναι, why? Δεν πάτε καλά, σα κάνω μία μήνυση να εσυχάσουμε. Α. Crazy completely. Μπορώ να μιλήσω με κάποιον υπεύθυνο. Εγώ είμαι υπεύθυνος. I have the responsibility want με είπατε nuts yeah yeah Με είπατε nuts me pa ta για pistiki είπατε. <Το> Εδώ παπάς, εκεί παπά που είναι ο παπάς? Δεν το έχει εκμεταλλευτεί αποστόλη Μα mm.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 Μιλάτε, γιατί. <laughs> να, να, να διαφύγει. Ούτε μία στο 3 εκατομμύριο δεν υπάρχει διαβίωση. Εδώ ο παπά. Πού είναι ο παπά. Να ο παπά. Πού είναι ο παπά. Να ο παπά. βρες τον παπά. Ο Χρήστο Παπά λοιπόν είναι άφαντος για τι ελληνικέ αρχέ. Επισήμω τη στιγμή που μιλάμε είναι άφαντος Αν πέρασε και τα κατάφερε και τη, μα την έκανε και την έκανε και, και ξεγέλασε το σύστημα, να το πούμε έτσι. Μπράβο, το καλό πάστα. Γεια σου, παπά. Πάπα. πάπα Φυλάγιά, αρουφιχτά. Γεια σου, παπά. Mówiła <gryna gyrubica> Nie <gryna> <gryna> <Cháśa't. gryna> Και μπορεί να μπορεί να κάνεις ένα χταρμά εκεί λίγο τα νερά με τον Μόρφο και τον αδερφό τον Κύπριο. Πού κολλάνε όλα αυτά μαζί. Ε, με αυτό είναι. Απειδή δεν κολλάνε θα βγει τέλειο. Α, <laughs> είναι καινούργια οπτική, μου αρέσει. Έγινε, γεια. Εδώ πέρα στο, στη Αγούλα είναι, προς το Θριάσιο. Από τα χαμηλά μέρη της Κερίνιας, προς τα δω, τα πιο ψηλά μέρη Ρένιας και Ακακίου. κάνε κάτι έργα εδώ πέρα με τον δρόμο και έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Ο μεγάλος κορονοϊούς και ο πιστός του ο Βακύλους. Προχτές τους έσπασε και ένας αγωγός, τρέχανε νερά, δεν μπορεί να γίνει κάτι. Να πίνεται λέει κάθε πρωί, μετά από λίγη προσευχή, αγιασμό. Καλά μαλακάς είσαι, το όνομά σου πώς είναι. O Andreas, o tricazo, o Tricudy.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 Για να πνοεί μου, κλικα μου και φω μου, το φίλι σου δό μου. Έχει μπλαγά. Είπω είσαι κρυπτό, γκέι. Υπουργεία τέλατα, χάντρε, μπινακέλατα. Φέξε μου και γελίστρισα. Ω τη χειστιαπέρατα, στα σχολεία γάματα, γράμματα, σπουδαίματα. Και μια αφιέρωση τη βαστήλη από στοίχημά μα επέλεξε την άλλη εβδομάδα. Αφιερωμένη σε αυτού που ονειρεύονται να κάψουν τη βαστήλη. Άντε, φιλιά. Σε όσα σκοτεινά δωμάτια κι αν κοιλάγα, έτρεχα κι αδουλειά βγαίνοντα από τη σειράγκα. Και ξαναβολεμάω τι μάχε που περπάτησα. Η στίχη μου σπαθιά που τα κράτα, μια καλβα τα μάγισσα. ένα ένα του κόσμου τα κολαστήρια. Είναι τα τύχη τη Βασίλη μεγαθύρια Είναι τα τύχη τη Βασίλη Μεγαθήρια. Στα τύχη των ελάχιστων πέφτουν εκατομμύρια. Πώ να φυτρώσει η αγάπη σε τόπο άγωνο. Χτυπούν οι μπάτσοι και ματώνει το τετράγωνο. Φουντώνει ο τζόγο και μυρίζει το γυραδικό. Στα χρόνια που οι άνθρωποι παλεύουν με το άδικο. Και με στο θώρακα κρύβω να μαυροκόρακα. Προσέχει όλα τα αδερφιά μου, στραβό κοιτάει τον κόλακα. Είναι τα τύχη σου σάκημα τα πελούρια Αυλώνα, Λικάρνα στον κορυβάλο και Μόρια Τις σα σας κανιβαλή, τις ηχένομαι Ανθίζω στο σκοτάδι και στο φως μαρένομαι Για να γουστάρουν οι δικοί μου και δυο φίλοι Κι αυτοί που ονειρεύονται να καύσουν την βαστήλη Και θέλω να κάνεις και μια αφιέρωση. Ε, βασικά παραγγελιά το λένε αυτό νομίζω και στην εμειοφρένεια. Αυτό βάλε ή αυτό με τα σκυλάκια που βάλεσουν μπαταρίες. Ή το άλλο που, που σε πήρε όλο με το παρτέρι και σε έβριζε. Με το τσιγάρο που είχε ένα παρτέρι και φλέγεται ένα παρτέρι σε... Δεν θυμάμαι αφιέρωση. κανένα από τα δύο για πιστόλοι σε βλέπω. Λοιπόν, έγινε. Ναι, χαίρετε. Παρακαλώ τον κύριο Τερόεδρε θα ήθελα.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 Είμαι όταν τα δείτε και τέτοια. Α, τι μπαταρίε.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 Να τα, να τα δούμε. Με μεγάλη χαρά. Πλασί, κόρη μου. Τώρα που τα είπαμε όλα αυτά και εσείς επιμένετε για τηλέφωνο τέλος πάντων. Να καλά. Σας ευχαριστώ για, πολύ. Γεια. Γεια σας. Γεια. Θα περιμένω. Ναι βέβαια. Δεν μπορώ, ρε, Εγώ θα ήθελα την Παρασκευή, τη φάρσα που είχες κάνει τότε, μετά την κλοπή του πίνακα του Πικάσου από την πινακοθήκη. Είχα κάνει φάρσα για αυτό το πράγμα. Καλέ, ναι. Καλέ, πόσο μεγάλο είμαι, ούτε που το θυμάμαι. <laughs> Είσαι τεράστιος, αγόρι μου. Είμαι τεράστιο. Γελάσαμε πολύ, ε, γελάσαμε. Ναι. Αχ, ξεκαρδίστηκα, είμαι σίγουρος. Είχε Για το ποιο ήταν ο κλέφτη. Αχα, Αχά, σε παρακαλώ να το βρει. Ήταν ο Δόκτωρ Πιούτσα, όχι, ε. Όχι, όχι. Δεν λέω, μήπω. Ήταν ένα κυριούλη με μάσκαρα. Με μάσκαρα, ο Γκρέκο μάσκαρα, όχι. Α, εντάξει. Ο Κίμον μάσκαρα. Α, όπα, κατάλαβα. Το θυμήθηκε, όχι. Ε, αποστολή, χθε μπέρδεψα τη μάσκαρα με το eyeliner, Συγγνώμη. Και, και τι αποτέλεσμα βγ Δεν ξέρω. Α, πα, πα. Την αφιέρωση που σου ζήτησα. Που, τι σου δεν θυμάμαι. Ε, τη φάρσα στην Εθνική Πινακοθήκη μετά την κλωπή του πίνακα του Πικάσο. Είχε καταγγείλει έναν κύριο που φορούσε eyeliner, όχι μάσκαρα. Είσαι βλάχα, είσαι βλάχα. Τα λέγα εγώ. Τέλο πάντων. Επειδή μπερδεύω τη μάσκαρα με το eyeliner. Εγώ ποτέ θα τον μπερδεύω αυτό. Ναι, καλημέρα σα. Πέρασα. Μα ακούτε, καλημέρα σας. Υπουργείο το του αρχηγού. Ναι.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 Βλέπουμε έναν άντρα ψαρομάλι με κοστούμι και δερμάτινα γάντια να μπαίνει μέσα, ναι. και ξεχωρίζει από την κάμερα την απέναντι ότι έχει έντονο βλέμα. Περιφέρεται στην αίθουσα, κοντοστέκεται μπροστά στον πίνακα και κοιτάζει το γυναικείο κεφάλι του Πικάσο, πριν το λιστέψει. Το κοιτάζει στα μάτια, έχει και ο πίνακα έντονο βλέμμα, δεν ξέρω. Πέστε με ένα τηλέφωνο. 2.11.200.5. Υποψιαζόμαστε από την εικόνα που βλέπουμε απέναντι, ναι.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 Εμεί δεν έχουμε αγγίξει τίποτα. Όχι, μην αγγινικίζετε. Λαμπράκι. Ο, ήρθε ε. και η ασφάλεια. Ορίστε. Δεν ήρθε η ασφάλεια. Τώρα. Έφυγαν τα παιδιά κάποια στιγμή. Εμεί του φωνάξαμε πάλι και γι' αυτό εγώ πήρα πριν πάρει έκταση. Γιατί είναι και τα κανάλια έξω. Και έστειλα την ασφάλεια επίτηδες για να συνοηθούμε μεταξύ μα. μη γίνει τώρα επειδή ο κύριο Κουλούρη ήταν υπουργό. Ένα λεπτάκι θα. Δεν ξέρω. Δηλαδή. Θα επικοινωνήσω. Θα σα πάρω τηλέφωνο. Από Το του Πασόκμπο ήταν. Δεν ξέρω γι' αυτό δεν θέλαμε να ανακατευτούμε εμεί περιμένετε θα σας πάρουμε τηλέφωνα εντάξει, εντάξει, να είστε καλά πρόστιμα <σχει> μακιά, κλανιά Θέλω και παραγγελία για την Παρασκευή για τα ίδια που ψηφίζουν του ίδιου εκλογέ κόμματα με φρουβρού και αρώματα του Πανούσι. Σε παρακαλώ. Του τείχου ξέρει ποιο τι έχει γράψει, Ε. Ποιο. Δεν ξέρω. Ναι. Πες μου. Ο Ψαριανό. Ο, Ο σύμβολο Ο... του Πικραμένου. Ορίστε. Στη Νέα Δημοκρατία μπορείτε Πώς να πάτε. Μα δουλειά έχω εγώ στη Δημοκρατία. Έφυγα από το ΣΥΡΙΖΑ για να πάω στη Νέα Δημοκρατία. Τι <laughs> τρελαθούμε τώρα. Τι δουλειά με τη Νέα Δημοκρατία. <laughs> <laughs> Πικραμένη κατάσταση. Πικραμένη κατάσταση. Οπέραστο. Με πια σα διάβαστο. Πάντω για τραγούδι ταιριάζει Και τους μαλάς, και που τους Έλα, αρέσει η αποστολή. Δανοκουνούμαλο εδώ. Έλα, ρε, δανοκουνούμαλε. Έλα, παραγγελιά θέλω για την Παρασκευή. Εκλογέ, κόμματα. Ναι, λίγο στα σου, ε, αλλά δεν πειράζει. Ναι, αλλά είναι ωραία εκεί πέρα. Ε. Καλά, δεν περνά. Ε, ε, εδώ πέρα μια χαρά. Στα καλύτερα αρχιντάκια σου γράψει. Α. Δεν μπορώ Α. Α. Α. The more -no I